Ε, όταν έρχεται κάποιος να εξομολογηθεί για πρώτη φορά η πρώτη δυσκολία είναι πως μπορείς, πως μπορεί αυτός ο άνθρωπος να εκθέσει τον εαυτό του σε έναν άγνωστον άνθρωπο <coughs> η οποία μάλιστα εξομολόγηση μπορεί να τέταρτο, μπορεί να μισή ώρα το πολύ πολύ οπότε, τι φως είναι αυτό που βγαίνει, διάφα... Μιχάλη, τι φως είναι αυτό που βγαίνει παράξενο το άκτιστον είναι <χει> λοιπόν οπότε υπάρχει μια δυσκολία ε, από ψυχολογικής απόψεως γιατί σου λέει άλλος ρε παιδί μου αυτόν δεν τον ξέρω καθόλου για πρώτη φορά και θα του πω τα σώ ψυχά μου <χει> αυτό από μια άποψη είναι αλήθεια <χει> από μια άλλη άποψη όμως συνειδητοποιώντα ο άνθρωπο ότι ε, δεν αναφέρεται στον άνθρωπο αλλά αναφέρεται στον Χριστό ε, επειδή υπάρχει χάρη του μυστηρίου ξεπερνιούνται αυτές οι δυσκολίες και υπάρχει μια αμεσότητα και υπάρχει μια άνεση και υπάρχει μια αγνωριμία διαφορετική. Κατά ανάλογον τρόπο όταν μπορεί να υπάρχει μια τέτοια περίπτωση συνάντησης με άγνωστους ανθρώπους από άποψη ψυχολογική δηλαδή δεν γνωρίζει ο ένας τον άλλο. Δεν γνωριζόμαστε δηλαδή. Δεν γνωρίζουμε την ταυτότητα ο ένας του άλλου. Υπάρχει μια δυσκολία επικοινωνίας. Υπάρχει μια δυσκολία ο άνθρωπος να ανοίξει την καρδιά του. Και να ασχοληθεί με βαθιά πράγματα. Πιο ουσιαστικά πράγματα. Αλλά και αυτό ξεπερνιέται. Γιατί ναι είμαστε άγνωστοι. Αλλά και γνωστοί. Γιατί για τον άνθρωπο που έχει προσανατολισμένη τη ζωή του στον Χριστό, που έχει προσανατολισμένη τη ζωή του στην Αγία Τράπεζα, εκεί όλοι είμαστε γνωστοί. Και μας κάνει γνωστούς η κοινή αναφορά μας και η κοινή ανασύτηση. Η κοινή αναζήτηση, ο πόθος για την αλήθεια και η κοινή αναφορά στο πρόσωπο του Χριστού μας δίνει τη δυνατότητα να γνωριζόμαστε. Να γνωριζόμαστε με τους άγνωστους, να γνωριζόμαστε με αυτούς που έφυγαν και με αυτούς που υπάρχουν και με αυτούς που θα υπάρξουν. Γιατί στο πρόσωπο του Χριστού βρίσκεται το όλο. Και επομένως εφόσον μετέχουμε στο όλο, μετέχουμε και σε όλα τα μέλη του Χριστού, μετέχουμε στη ζωή του καθενός και μας είναι γνωστός. Με έναν διαφορετικό τρόπο. Και σαφέστατα το λογικό είναι ο άνθρωπος που έχει αυτήν τη δυνατότητα να έχει και μια πλότητα στην επικοινωνία του, μια αμεσότητα και μια άνεση. Έτσι λοιπόν με αυτήν τη διάθεση με αυτή τη διάθεση της καρδιάς σας καλωσορίζουμε με την έννοια ότι δεν μας είστε άγνωστοι και ελπίζουμε ούτε εμείς είμαστε άγνωστοι σε σας Γιατί υπάρχει ε, μια αίσθηση ότι είναι κοινός ο πόνος μας, κοινή αναζήτησή μας, κοινή η μοίρα μας, κοινή η αμαρτία μας και δεν διαφέρουμε σε τίποτα και έχουμε πολλά κοινά πράγματα να δούμε γιατί είναι κοινή η φύση μας το θέμα λοιπόν είναι η τελή αγάπη έξω βάλει τον φόβο ε, προσπάθησα να διαβάσω και να δω μέσα μου τι μπορούσαμε να πούμε και δεν βρήκα τίποτα είναι το πιο δύσκολο θέμα είναι το πιο δύσκολο θέμα γιατί μιλάει για την τελή αγάπη και μέσα μας είναι διεστραμμένη η έννοιά της. Δεν τη ζούμε όπως λέει η γραφή γιατί μιλάει για την οντολογική αγάπη αλλά ζούμε την ψυχολογική αγάπη είναι εμείς, αυτή που έχει μπόλικο ναρκισισμό μέσα της που προσπαθεί ο καθένας μας να βρει την καταξίωσή του σε σχέση με τον άλλον και όχι να ελευθερωθεί. Πιο εύκολα και πιο βολικά θέματα είναι να μιλήσουμε για τα πάθη, για τις αμαρτίες. Η τελή αγάπη είναι η κορυφή των αρετών και δεν έχουμε εμπειρία μιας τέτοιας αγάπης. Από κάποια όμως κειμενάκια που θα δούμε στη συνέχεια κάποιο Αγίου που Αυτός έχει προσωπική μπήρα μπορεί να μας βάλει σε αυτήν τη διαδικασία να παιδευτούμε λίγο μέσα μας γιατί το σημαντικότερο που οφείλουμε να κάνουμε οι άνθρωποι που μπαίνουμε σε μια διαδικασία αναζήτησης και θέλουμε να είμαστε στο χώρο της Εκκλησίας δηλαδή στο Σώμα του Χριστού είναι να ενεργοποιήσουμε τον πόθο για την αλήθεια που έχουμε μέσα μας σύμπτωμα αμαρτίας είναι ο εσωτερικός συμβιβασμός με τα ελάχιστα, με τα μίζερα δεν είναι αμαρτία μόνο αυτό που φαίνεται ως μια παράβαση κάποιων χριστιανικών εντολών ή κάποιων κανόνων περισσότερο συμπεριφοράς της Εκκλησίας αλλά κυρίως ως εκτροπή, ως αμαρτία είναι ο ευνοχισμός του πόθου μας για την αλήθεια είναι αυτή αυτό το, η ύπνοση αυτή η ένταξή μας σε ένα σύστημα σκέψης ζωής και στάσης ζωής που απλώς είναι μια μηχανιστική διαδικασία που μαγικά κάνω κάτι για να πετύχω κάτι χωρίς να μπαίνω σε μια διεργασία τολμηρής αναζήτησης της αλήθειας αυτό που καταρχήν μας ορίζει ω μέλη του σώματος του Χριστού είναι ο πόθος και αναζήτηση για την αλήθεια χωρίς όρια είναι αυτή η εσωτερική εγρήγορση αυτό το ρίσκο που κάνουμε με την ίδια την ύπαρξή μας όσο λοιπόν ο άνθρωπος είναι εχμαλωτισμένος σε κάποιες έννοιες σε έναν τρόπο και στάση ζωής ο οποίος είναι περισσότερο συμβιβασμό σε ένα ψυχολογικό σύστημα σκέψης και συναισθήματος που ζητεί απλώς μία καταξίωση και κατοχύρωση μέσα στον χρόνο και στην προσωρινότητα αυτό δεν είναι έμπνευση ζωή είναι θάνατος. Πιο απλά δηλαδή, ο άνθρωπος που θέλει να είναι του Θεού δεν είναι κοιμισμένος. Και κοιμισμένος είναι ο άνθρωπος του συστήματος. Ο άνθρωπος αν θέλετε τη θρησκείας ή αν θέλετε ο άνθρωπος του συστήματος του εκκλησιαστικού. Που έχει να κάνει με επιτροπές, υποεπιτροπές και χίλια δύο πραγματάκια. Όταν λέμε του εκκλησιαστικού συστήματο, αυτό μισαγωγικά, μην παρεξηγηθούμε. Γιατί ο αληθινά εκκλησιαστικό άνθρωπο είναι ένα άνθρωπο που μέσα στην αναζήτηση για την αλήθεια έχει μια εσωτερική οικουμενικότητα. Διευρύνονται τα εσωτερικά του όρια στην αναζήτηση αλήθεια. Και μπορεί να κατανοήσει τον καθένα. Και μπορεί να δίσει με συμπάθεια τον καθένα. Αν δηλαδή εμεί είμαστε εχμαλωτισμένοι σε ένα σύστημα σκέψη και ζωή περιορισμένων περιορισμένης οπτικής, τότε δεν έχουμε τη δυνατότητα να αγκαλιάσουμε και τον μη Ορθόδοξο. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να αγκαλιάσουμε τον εχθρό μας. Δεν έχουμε τη δυνατότητα η αγάπη μας, ο μας να αγκαλιάσει και αυτόν. Νιώθουμε εμεί οχυρωμένοι σε αυτό που είμαστε και αδιαφορούμε για οτιδήποτε άλλο. Είναι αυτή η αίσθηση της βεβαιότητας που έχουμε Έκανα αυτό Άρα είμαι καλός άνθρωπος Αρα θα πάω στον παράδεισο Αυτές οι οχυρώσεις Αυτές οι βεβαιότητες Είναι αποκλεισμοί Και αναπηρία του να έχω σχέση Με τους άλλους Τους άλλους εννοούμε τον κάθε άλλο Είτε είναι δικό μας Είτε δεν είναι δικό μας Το πρώτο πράγμα Που οφείλουμε να κάνουμε Να ξεμπλοκάρουμε τον εαυτό μα Από την μιζέρια της περιορισμένης υπαρξιακής οπτικής. Η υπαρξιακή μας αναζήτηση να μην είναι περιορισμένη. Να έχει ένα άνοιγμα. Να είμαι θα έτοιμη να ρισκάρουμε τα πάντα για να βρούμε τα πάντα. Και αν είσαι καλός άνθρωπος, και αν είσαι και καλός άνθρωπος μάλιστα, καθώς πρέπει χριστιανός, δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Να ρισκάρεις τα πάντα για να βρει τα πάντα. Λείπει αυτή η εσωτερική τόλμη. Όταν λοιπόν δεν έχουμε αυτά τα μεγέθη μέσα στην αναζήτησή μας αλλά έχουμε τα μεγέθη ενός περιορισμένου οπτικού πεδίου αναζήτησης και επιθυμίας και πόθου τότε ασφαλώς και μας, όλες μας οι δυνατότητες περιορίζονται. Και η αγάπη μας είναι μια φτωχή αγάπη εδώ μιλά όμω για την τελεία αγάπη η οποία διώχνει το φόβο γιατί λέει ο φόβος έχει κόλαση η τελεία αγάπη λένε οι πατέρες μας ότι είναι η αγάπη που είναι της χάρης του Θεού τέλεια αγάπη λέει έχουμε όταν η χάρις του Θεού Ε, καταλαμβάνει την ψυχή και το σώμα μας και έχουμε την χάρη των μαρτύρων βγαίνουμε από τον εαυτό μας και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τα πάντα για τον άλλον το πρότυπο της τελείας αγάπης είναι ο Χριστός που ασφαλώς φανερώθηκε η τελεία αγάπη στο σταυρό όπου νικήθηκε ο θάνατος νικήθηκε ο φόβος του θανάτου αλλά φανερώνεται και στα λόγια του, τα ευχαριστηριακά, που λέγει λάβετε φάγετε τούτος τι το σώμα μου, πείτε εξ αυτού πάντης τούτος τι το αίμα μου. Ετσι τι σημαίνει το πράγμα. Στην, σε έναν κόσμο που δεν έχει αγάπη, που έχει ανταγωνισμό, που φοβάται ο ένας τον άλλο, και ο προσπαθλιόμενος να υπερισχύσει του άλλου, Για να μπορεί να ελέγχει τον άλλον Και να νιώθει δυνατός. Υπάρχει ανατροπή αυτού του λόγου. Που λέει. Αντί αυτού που είναι λόγος θανάτου. Που είναι λόγος κολάσεως. Γιατί είναι λόγος μοναξιάς. Και είναι λόγος, λόγος μοναξία Γιατί είναι λόγος ισχύο Και όχι ταπεινόσιος και αγάπης. Υπάρχει ο λόγος του. Αντί να φας τον άλλο για να ζήσεις, έλα να φας μενα για να ζήσεις. Λάβετε, φάγετε το σώμα μου. Πείτε εξ αυτού πάντες το αίμα μου. Να φάτε και να πείτε, να με πείτε για να ζήσετε. Γιατί αυτό το φαγωπότη της αγάπης είναι η μετάδοση ζωής. Και είναι νίκη του θανάτου. Λοιπόν, στην φοβία μας και στην ανασφάλειά μας, η θεραπεία ή η απόδειξη τη θεραπείας, είναι η άνεση να μην έχουμε τον φόβο της απώλειας και να έχουμε τον πόθο του κέρδους αλλά να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε το συμφέρον μας να δώσουμε τα δικαιώματά μας να δώσουμε το είναι μας στον άλλον για να ζήσει και αυτό είναι ζωή και για μας Αυτή η αγάπη λοιπόν η τελεία δεν έχει φόβο δεν φοβάσαι τον άλλον, δεν σου είναι ο άλλος αντίπαλος, δεν σου είναι ανταγωνιστής, δεν σου είναι επίβουλος, δεν σου είναι εχθρός. Φανταστείτε λοιπόν πόσο λάθος είναι ακόμα και η ιδέα που μπορεί να έχουμε μέσα στην Εκκλησία όταν ομιλούμε για τους εχθρούς της πίστεως ή τους εχθρούς, ή τους εχθρούς της Εκκλησίας. Η έννοια εχθρός εκκλησία Εκκλησίας είναι έξω από το Πνεύμα του Χριστού. Δεν υπάρχει εχθρός εκκλησία. Εκκλησίας. Για την Εκκλησία υπάρχουν μόνο πρόσωπα για τα οποία καλείται να είναι θεραπευτής η Εκκλησία. Η έννοια εχθρός της Εκκλησίας είναι μια κοσμική έννοια που είναι έξω από το Πνεύμα του Χριστού όταν λοιπόν στην Εκκλησία οργανωνόμαστε σε ένα σύστημα ποιοι είναι η δική μας, ποιοι είναι η εχθρή μα. αυτό το σύστημα σκέψιος είναι κοσμικό σύστημα σκέψιος. όταν μετράμε τη δύναμη της Εκκλησίας με τους αριθμούς ή με τις δημοσκοπήσεις αυτό είναι έξω από το σταυροαναστάσιμο μήνυμα της Εκκλησίας περιορίζουμε και κάνουμε την Εκκλησία πολύ μίζερη και κακομήρα η Εκκλησία έχει μία αρχοντιά. Που η αρχοντιά της είναι να αγαπά τον εχθρό και να μην βλέπει εχθρού, και να νοιάζεται να αναπάθει τον εχθρό. Παραδείγματο χάρη, ευκαιριακά το λέμε, γίνεται πολύ κουβέντα για τη διάθεση της Ορθοδόξου Εκκλησία να συνομιλεί με του ερετικού ή με τον Πάπα. Και επαναστατούν πολλοί άνθρωποι και λένε ο Άγιος Κοσμάς είπε τον Πάπα να καταράστε γιατί αυτός θα είναι η αιτία μα αυτό που είπε ο, ο, ο Άγιος Κοσμάς ήταν λάθος του και οι Άγιοι κάνουν λάθος γιατί το Ευαγγείλιο λέγει ευλογείται και μην καταράστε πως λοιπόν εμείς ξεχνούμε αυτό το πράγμα ότι είναι λάθος η έννοια του να καταργεί με οποιονδήποτε μα ο Άγιος κάνει λάθος ασφαλώς ο Άγιος δεν είναι λάθητος και αυτός ο λόγος του Αγίου Κοσμά δεν ήταν ευαγγελικός λόγος, για παράδειγμα. Δεν υπάρχει έννοια της κατάρρεσης που δονεί. Αυτό είναι κοσμικό σύστημα σκέψεως. Είναι άρρωστη, χριστ, εν, είναι άρρωστη κατά Χριστόν αυτή η διάθεση και τοποθέτηση. Αυτή λοιπόν η συγκρουσιακή μας διάθεση. Αυτή η διάθεση που βλέπει εχθρούς και αφίλου δικούς μας και δικούς τους εντός και εκτός καλούς και κακούς χριστιανούς και μη χριστιανούς αγνούς και πόρνους αυτό δεν είναι μέσα στο πνεύμα της αγάπης του Χριστού και μπλοκάρεται ο άνθρωπος και μπαίνει στην εκκλησία και αν την αλευθερώνεται γεμίζει περισσότερα συμπλέγματα και δυσκολίες που όχι άγιος δεν γίνεται δεν μπορεί να ζήσει απλά τη φυσική του ζωή να διαχειριστεί με άνεση τον φυσικό άνθρωπο και να έχει σωστή επαφή με τις φυσικές του λειτουργίες. Η τελή αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Σε αυτή την κουβέντα, σε αυτόν τον λόγο, σε αυτόν το στίχο κυριαρχού δύο έννοιε: η της τη αγάπη και η έννοια του φόβου. Η έννοια και τη αγάπη και του φόβο έχει δύο προσέγγισεις Έχει την ψυχολογική προσέγγιση και έχει την οντολογική προσέγγιση. Η ψυχολογική προσέγγιση της αγάπης δεν έχει να κάνει με την αναζήτηση του λόγου της αλήθειας αλλά έχει να κάνει με την αναζήτηση αυτού που θα με κάνει να αισθάνομαι εγώ καλά. Το ψυχολογικό είναι η αναζήτηση. Αυτού του τρόπου ζωής που θα με κάνει να αισθάνομαι εγώ καλά ανεξάρτητα να αυτό έχει αλήθεια και ζωή μέσα του ή όχι Το εντολογικό είναι η αναζήτηση του λόγου του αληθινού Αγάπη λοιπόν που περιεχόμενη της είναι να αισθάνομαι οντολογικο αγάπη. Αγάπη της έχει λόγων αλήθειας, λόγος ζωής Είναι η εντολογική αγάπη που μεσα της εχει λόγω αληθειας λογος ζωης ειναι η αγάπη που δεν καταναλύσκεται που δεν δαπανάτε. Η πρώτη αγάπη πανάτε. Καταναλύσσεται, θύρεται, ξοδεύεται. Είναι η περιουσία που πήραν στο σιώστο και εντέλει τέλει την περιουσία του. Η αγάπη, η οντολογική, αυτή που έχει λόγω ζωής μέσα τη, είναι αυτή που δεν θα πανάτε. Είναι αυτή που αυξάνει. Είναι αυτή που πλουτίζει. Με θα και πολλού πλουτίζομαι είναι το σώμα του Χριστού που εστίεται και δεν ταπανάται που διαιρείται και δεν κομματιάζεται αυτή λοιπόν η δυσκολία να ξεχωρίσουμε την οντολογική από την ψυχολογική αγάπη μας δυσκολεύει και στην πνευματική αναζήτηση γιατί οποιαδήποτε συγκίνηση Οποιαδήποτε ευαισθησία της στιγμής θρησκευτική την ονομάζουμε αγάπη. Δεν είναι. Είναι απλώς μια ευλογημένη στιγμή που έχει προωθητική δύναμη για να μας οδηγήσει στην όντω, στην αληθινή αγάπη. Γιατί κανείς μπορεί να αισθάνεται καλά, αλλά αυτό αν είναι αληθινό θα φανεί από τους καρπούς ένα βίωμα, είναι αληθινό και αλήθινό. Και αυτό θα το εξετάσουμε από τους καρπούς. Αν εσύ συγκινήσε. Αν αυτό είναι αλήθεια. Θα φανεί πως προσεγγίζεις τον αδελφό σου. Όχι τον δικό σου, τον εχθρό σου. Όχι αυτό που σου φέρετε καλά. Αλλά αυτός ο οποίος μπορεί να σε αδικεί. Ο τρόπος προσέγγισης αυτού που σε αδικεί. Μαρτυρεί και την ποιότητα της αγάπης. Από την άλλη έχουμε και τον φόβο. Που είναι πάλι ψυχολογικός είναι και οντολογικός Ο φόβος, ο ψυχολογικός είναι αυτό που υποκρύπτει τις περισσότερες φορές την ανασφάλεια μας και την έλλειψη αυτοεκτίμησης μας, όταν δεν πιστεύουμε στον εαυτό μας. Δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μα. Καταρχήν, ο μεγαλύτερο φόβο μα είναι να έρθουμε αντιμέτωποι με τον εαυτό μα. Γι' αυτό ο άνθρωπο σήμερα δυσκολεύεται πάρα πολύ να έρθει ή σε αυτό να έχει στιγμές προσωπικέ με τον εαυτό του. Τρομάζει. Το πιο φευροπρόγραμμα είναι να ασχοληθούμε με τον εαυτό μα. Το πιο τρομερό. Γιατί κοιτάξουμε μέσα μα τι γίνεται και αυτό θα μα γεμίσει άγχο. Θα μα απαγοητεύσει ίσω. Ο πρώτο φόβο λοιπόν είναι η επαφή με τον εαυτό μα ο δεύτερος φόβος είναι αυτός ο εαυτός μας που υποπτευόμαστε είναι να μην εκτεθεί και να μην το κατανοήσουν οι άλλοι και ψάχνουμε να οχυρωθούμε γι' αυτό μια σχέση μια ερωτική σχέση έχει αφενός το κίνητρο της αγάπης και του έρωτος να συναντηθώ με τον άλλο αλλά ταυτόχρονα προσπαθώ και να μην αποκαλυφθώ τον άλλον και να αποκαλύψω αυτό που θα ευχαριστήσει τον άλλον αυτό δηλαδή που δεν θα με εκθέσει εμένα στα μάτια του άλλου και προσπαθώ να δείχνω έναν πλαστικό εαυτόν, όχι το προσωπό μου αλλά το προσωπίω μου, τη μάσκα μου γι' αυτό δεν μπορούν να κρατήσουν και πολλοί πολλές αιρετικές σχέσεις γιατί γνωρίζουμε τη μάσκα του άλλου αυτό που θέλει να βγάλει και όχι την πραγματικότητά του Υπάρχει λοιπόν ο φόβος της έκθεσης γιατί αυτό μας γεννά την ανασφάλεια πως ανεκθεθούμε εκθεθούμε έτσι όπως είμαστε άλλο θα μας απορρίψει Υπάρχει ο φόβος της έκθεσης γιατί υπάρχει ο φόβος της απόρριψης και υπάρχει ο φόβος της απόρριψης γιατί είμαι καχύποπτος ότι άλλος δεν έχει καλές διαθέσεις προς εμένα αυτό πάει αλυσίδα. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο του να μην εμπιστεύομαι τον εαυτό μου να μην αγαπώ τον εαυτό μου να μην βλέπω κάτι καλό στον τον εαυτό μου προσπαθώ να το ξεπεράσω δημιουργώντας κάποιες σχέσεις που άλλο ασχοληθεί και θα μου δείξει ενδιαφέρον αλλά θα μου δείξει ενδιαφέρον σε αυτό που θα του δείξω ποιος, ποιος, τι, ποιος είμαι και όχι αυτό που πραγματικά είμαι γιατί φοβάμαι την απόρριψη. Γιατί δεν εμπιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρχουν σχέσεις αποδοχής και αγάπης. Γιατί νιώθουμε ότι υπάρχει ένα διαρκής ανταγωνισμός μεταξύ των ανθρώπων. Που αυτός ο ανταγωνισμός και αυτή η καχυποψία είναι η πηγή κάθε κακού και κάθε σχέση. Ακόμη και σε μια κοινότητα εκκλησιαστική που λέμε ότι είμαστε χριστιανοί παίζεται ένα τέτοιο διαρκέ παιχνίδι. Λογισμών παραλογισμών. Συγκρούσεων, εντάσεων, ομαδοποιήσεων και στην προσπάθεια να γίνει κανεί αποδεκτό από μια εκκλησιαστική κοινότητα χάνει την ταυτότητά του. Χάνει αυτό που είναι. Γιατί συνήθω η εκκλησιαστική κοινότητα βάζει ένα στυλ χριστιανικού ήθου και προσώπου που πρέπει να ταυτιστεί για να αποδεκτό. Και επέρχεται μετά μια πνευματική κλωνοποίηση. <ΛΛΛΛΛΛΛ> Γι' αυτό ο χριστιανό φαίνεται από χιλιόμετρα ποιο είναι από τη φάτσα του και την κακότητά του. Επομένως αυτό που είναι σημαντικό να γίνει είναι να προσπαθήσει ο άνθρωπος να ξεχωρίσει τα πράγματα. Δηλαδή έχουμε αυτήν, αυτόν τον ψυχολογικό φόβο. Αλλά είπαμε υπάρχει και ο φόβο φόβος. Βεβαίως ο φόβος του θανάτου. Ο φόβος του εσωτερικού καινού Ο πνευματικός, ο υπαρξιακός μετεορισμός Που δεν ξέρω ποιο είμαι, από πού έρχομαι και πού πάω Η Εκκλησία έρχεται να παλέψει με αυτά τα δυνατά πράγματα Έρχεται να μας δώσει προοπτικές για αυτά τα δυνατά πράγματα Να μας δώσει την προοπτική Να ξεπεράσουμε αυτόν τον υπαρξιακό μας μετεωρισμό. Να νιώσουμε βιωματικά τη νίκη του θανάτου. Όλες, όλοι αυτοί οι ανταγωνισμοί οι οποίοι έρχονται στη ζωή μας, οι συγκρούσεις, δεν είναι και αυτή η έκθεση η, έχ, η, η δημιουργούμε, δεν είναι, δεν είναι τίποτα άλλο παρά αντανάκλαση του φόβου του θανάτου. Είναι αντανάκλαση αυτή τις έχθρας που έχουμε με τον θάνατο Αυτή τις πάλης που έχουμε με τον θάνατο Δηλαδή Ο φόβος του θανάτου Αυτή η αίσθηση Η εμπειρία αυτού του εχθρού Δεν υπάρχει μεγαλύτερος εχθρός με τον θάνατο Αυτή η έχθρα λοιπόν με τον θάνατο Καθρεπτίζεται Στην κάθε είδους έχθρα στη ζωή μας η έχθρα εναντί του άλλου στην ουσία κρύβει την έχθρα και τον φόβο του θανάτου και προσπαθούμε να καλύψουμε αυτή μας την δηλία με το να υποκριθούμε των δυνατών είτε επικυριαρχώντας σε μια ερωτική σχέση είτε η, η, με το να φανούμε νικητές σε μια οποιαδήποτε σχέση επαγγελματική κοινωνική η προσπάθεια λοιπόν επικυριαρχίας μας σε οποιαδήποτε σχέση είναι το ναρκωτικό μας έναντι του μεγάλου εχθρού του θανάτου Ακόμη και οι ερωτικές σχέσεις που συνάπτομεν οι άνθρωποι στην ουσία κρύβεται ένας τρόπος να ξεπεράσουμε το φόβο του θανάτου. Πίσω από τον έρωταν πρίσκεται ο θάνατος. Προσπαθεί ο άνθρωπος με έναν δυνατόν τρόπο να δημιουργήσει μέσα του την ψευδέστηση της ζωής αλλά κανείς θα μπορούσε να πει ακυρώνεται η έννοια της αγάπης και του έρωτος δηλαδή τόσο φθινή είναι μιλήσαμε για οντολογική αγάπη και για ψυχολογική αγάπη η οντολογική αγάπη μέσα στον έρωτα είναι η κοινή αναζήτηση του λόγου ζωής είναι η συνεργασία είναι η συντροφία στην προσπάθεια να νικηθεί ο θάνατο. να βρούμε λόγων ζωής που νικά τον θάνατο που ο λόγος ζωής που νικά τον θάνατο, τον θάνατο είναι η αναζήτηση του λόγου της αγάπης η αλληλοπεριχώρηση δηλαδή να περιορίσω τον δικό μου χώρο για να έχει χώρο να πλωθεί ο άλλος άνθρωπος να αρνηθώ το δικό μου δικαίωμα Για να αναδειχθεί το δικαίωμα του άλλου ανθρώπου Ένα απλό παράδειγμα Από το Γέροντα Παΐσι Το ρώτησε ένα ζευγάρι Λέει η Γέροντα Αυτές τις δουλειές του σπιτιού Ποιος δεν τις κάνει ο άντρας ή η γυναίκα Όποιος προλάβει Δηλαδή αυτή η έννοια όποιος προλάβει δεν είναι καθήκον είναι χαρά δεν υπάρχει ο φόβος μη με ξεγελάσει ο άλλος καταρρύπτονται αυτά τα τύχη, αυτές οι οχυρώσεις και ο άνθρωπος μέσα του βγαίνει από τον εαυτό του αλλά αν είσαι δηλός κομπλεξαρισμένος, φοβισμένος τι θα πάθεις σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο κινείται κάπως η έννοια του φόβου και η έννοια της αγάπης η θεραπεία σε ψυχολογικό επίπεδο ένας άνθρωπος που γεύτηκε αγάπη από μικρό στην οικογένειά του και ετροφοδοτήθηκε όπως πρέπει το συναισθηματικών του εδοχείων θα έχει μια σχετική ψυχολογική αγάπη που σημαίνει θα εκτιμά τον εαυτό του Και όταν εκτιμά τον εαυτό σου έχει υγιέστερες σχέσεις έχει δυνατότητες για πιο υγιείς σχέσεις Με τους ανθρώπους Είσαι λιγότερο καχύποπτος. Είσαι άνθρωπος περισσότερο προσφοράς Βγαίνει πιο εύκολα από τον εαυτό σου Εκτίθεσαι πιο εύκολα Δεν αισθάνεσαι ότι όλοι μπορεί να είναι εχθροί σου Και να κινδυνεύεις δεν διεκτικείς διερκώς αναγνώριση προσπαθώντας να προβάλεις τα χαρίσματά σου και να γίνεσαι αυτό και εγωκεντρικός Γιατί η έπαρσή μας και η προβολή του εαυτού μας δεν κρύβει τη δύναμή μας κρύβει τη μειονεξία μας, κρύβει την έλλειψή μας αυτός που φαίνεται παραμένος και εγωιστής Μπορεί στην πραγματικότητα Ένας φοβισμένος και διλός Και ανασφαλής άνθρωπος που δεν εκτιμά και δεν αγαπά Τον εαυτό του Και προσπαθεί το κρύψει αυτό το πράγμα Και αυτό που να του συμβαίνει γιατί μεγάλωσε Με έναν μη υγιή τρόπο Όταν λοιπόν ο άνθρωπος Μεγαλώσει σε ένα Υγιές περιβάλλον Και έχει εμπειρία Της αγάπης από τους ανθρώπους του Έχει καλύτερες προϋποθέσεις να ξεπεράσει τις φοβίες του και ξέρει καλύτερα να λειτουργεί το μυστήριο της αγάπης άνθρωπος επίσης ο οποίος μπαίνει στην εκκλησία και η εκκλησία του μεταδίδει την αληθινή εμπειρία της αγάπης και του φέρεται με αρχοντιά αξιοπρέπεια με αγάπη, χωρίς διακρίσεις χωρίς να τον κρίνει και χωρίς ελέγχου θέλοντας να τον αναπαύσει αυτός ο άνθρωπος σιγά σιγά θα, γκρε... θα ρίξει τις οχυρώσεις του και τις άμυνές του και θα μπορεί πιο εύκολα εμπιστευόμενος να αποκαλυφθεί για να μπορεί να υπάρξει ζωντανή σχέση όταν άνθρωπος δεν έχει μπορέσει να ρίξει τις αμυνές του, δεν μπορεί να έχει και σχέση. Και το ότι έχει αμυνές δεν φταίει μόνο αυτός, φταίει και ο άλλος που τον πλησιάζει. Αν δεν του δώσει και δεν του μεταφέρει την βεβαιότητα της αγάπης του. Αναφέρονται πάρα πολλά κείμενα από τους πατέρες μας Λέει ο Μέγας Βασίλειος για παράδειγμα Όταν πρόκειται να μιλήσει σε κάποιον άνθρωπο Πρώτα να είσαι χαρίς, να έχεις χαρά Να είσαι πρόσχαρος, να του μιλάς όμορφα, να τον τιμάς Να του δημιουργήσεις ευχάριστη διάθεση Να του πεις λόγων καλών που να του διορθώσει την διάθεση και τότε μπορείτε να του μιλήσεις Και δίνουν πάρα πολύ σημασία Στην ευγένεια Και στον καλό τρόπο Και στον καλό λόγο <coughs> Αναφέρεται επίσης στον Άγιο Ισάκτο Σύρο Όταν λέει πλησιάζεις κάποιον άνθρωπο Και θες διδάξεις Λέει πρώτα καλιάσέ τον Πες στα πόδια του Πες του λόγον καλόν Απόδοσέ του και πρόσδοσε του αρετές που δεν έχει για να τις αποκτήσει για να ενεργοποιηθεί το φιλότιμό του αυτός λοιπόν ο τρόπος ξεμπλοκάρει τον άνθρωπο τον βοηθάει μιώθει περισσότερα ασφάλεια και άνεση να κινηθεί αυτό όμως να είναι όχι μια ποιμαντική τεχνική ξενέρου του ανθρώπου αλλά να είναι μια πηγαία συμπεριφορά ενός προσευχόμενου ανθρώπου γιατί ο αληθινά προσευχόμενος είναι αυτός που δεν κάνει ατομική προσευχή κάνει προσωπική προσευχή, δηλαδή η προσευχή του είναι η προσευχή όλων των κόσμων και στην προσευχή του συμμετέχει ο πόνος και η αμαρτία όλου του κόσμου και αποκτά εσωτερική εμβεστησία και μαλακώνει η καρδιά του και αυτό του βγάζει άλλο ήθος και άλλη συμπεριφορά αυτός λοιπόν ο τρόπος είναι το ψυχολογικό πλαίσιο για να μπορέσει ο άνθρωπος να λειτουργήσει άνετο ψυχισμός του για να μπορέσει να πάει στο παραπέρα στο πνευματικό που η υπόθεση της πνευματικής αγάπης, της πνευματικής συνάντησης είναι προσωπική του ανθρώπου δίδομενοι στον εαυτό μας τι προϋποθέσεις, πότε όταν δεν απογοητευόμαστε ό,τι και αν κάνουμε Όσο αισχροί και αν όσο διεστραμμένοι και αν είμαστε, όσο, όσο ψυχάκε κι αν είμαστε, δεν απογοητευόμαστε. Δίνουμε ελπίδεση στον εαυτό μας Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ο πρώτο, η πρώτη νίκη εναντίον του διαβόλου είναι αυτό. Όσο αισχροί κι είμαστε, στο μεγαλύτερο άδι κι αν είμαστε, δεν απογοητευόμαστε δίνουμε ελπίδες στον εαυτό μας αν θέλετε σφυρούμε αδιάφορα δεν ασχολούμαστε με την αρρώστια μας δεν ασχολούμαστε με τα λάθη μας ασχολούμε με τις δυνατότητές μας που μας χάρισε ο Θεός οι οποίες μόνο με τη χάρη του ενεργοποιούνται αλλά δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί χάρη του Θεού μέσα μας εάν ζούμε την απόγνωσή μα. χρειάζεται να ελευθερωθούμε το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι να ελευθερωθούμε πολεμώντας την απόγνωσή μας Το δεύτερο στοιχείο είναι να δώσουμε εις τους άλλους και να λάβουμε και από τους άλλους την αποδοχή Πράγμα το οποίο θα μας δημιουργήσει το ψυχολογικό πλαίσιο εκείνο που θα ξεπεράσουμε τις φοβίες μας Η τελή αγάπη έξω βάλει το φόβο και στο ψυχολογικό επίπεδο η αγάπη διώχνει το φόβο Για να μπορέσουμε μετά να μεταβούμε σε αυτό για το οποίο είμαστε καλεσμένοι όλοι. Στην τελείαν αγάπη. Που είναι η εμπειρία του ζωντανού Θεού. Είναι η εμπειρία της χάρης του Θεού. Που είναι κάτω φόβο. Τον φόβο της υπαρξιακής μοναξιάς. Πώς ξεπερνιέται ο φόβο της υπαρξιακής μοναξιάς εφόσον λάβουμε προσωπικά την εμπειρία να μας πει ο Θεός ότι σε αγαπώ Μπορεί να μας το πει ο Θεός αυτό Να ακούσουμε το λόγο του Ότι σε αγαπώ Και για σένα έγινα άνθρωπος Και για να σένα σταυρώθηκα Και αγάπη μου είναι απεριόριστη. Είσαι πόρνος Και έρχομαι κοντάς όπως λέει ο Άγιος Χρυσόσομος Και σε καθιστώ παρθένο Αυτή λοιπόν η βεβαιότητα της αγάπης του Θεού είναι αυτή η τελή αγάπη που έξω βάλει τον φόβο. Δεν υπάρχει κόλαση με αυτήν την αγάπη. Γιατί λέει ο Άγιος Ιωάννης, ο φόβος κόλαση να έχει. Αυτή όμως η διαδικασία για να μπορέσει ο άνθρωπος να έχει εμπειρία της τελείας αγάπης που διώχνει την κόλαση και τον φόβο και ζει την πνευματική νιοθεσία και ζει την ελευθερία των τέκνων του Θεού ζώντας την πνευματική του ενηλικίωση ο άνθρωπος. Αυτό προϋποθέτει το να είμεθα αγόρτα και να έχουμε απεριόριστον πόθον για το απερι... απεριόριστον. Να έχουμε ανησυχία και αναζήτηση η γνησιότητα της υπάρξεώς μας κρίνεται εφόσον είμαι θανήσυχη η γνησιότητα της υπάρξεώς μας κρίνεται εφόσον αναζητούμε η ποιότητα της, της χριστιανικότητάς μας δεν κρίνεται μόνο με εξωτερικά μέτρα κυρίως σωματικών αμαρτιών αλλά κρίνεται με την παρθενία του πόθου μας δηλαδή να έχουμε ανώθευτον και καθαρόν τον πόθο μας για τον Θεό. Να είμαστε διαρκώς διψασμένοι και να μην ξεδιψούμε εύκολα. Αυτός, αυτή είναι η ένδειξη της αληθινής χριστιανικότητας. Αυτός λοιπόν ο πόθος είναι η προϋπόθεσή για να μετέχουμε στην τελείαν αγάπη και αυτός ο πόθος δεν εργοποιείται μόνο με τα λόγια αλλά και με την άσκηση προσωπικά ασκούμεθα για να πολεμήσουμε μέσα από την καρδιά μας το μίσος και την έχθρα αρνούμεθα να κατακρίνουμε πεισματικά οποιοδήποτε άνθρωπο το πιο ευτελή αρνούμεθα οποιαδήποτε μορφή φανατισμού που λειτουργεί διχαστικά μέσα στην καρδιά μας Παιδεύουμε την καρδιά μας να αγκαλιάζει όλους ανθρώπους κυρίως δε τον εχθρό μας για να ενεργοποιήσουμε τα σπλάχνα του Θεού και να ελκύσουμε την τελεία χάριν του για να μετέχουμε στην τελεία αγάπη που διέχουν το φόβο Ζούμε μίαν πλάνη στην εποχή μας υποβαθμίσαμε την αγάπη σε γλυκερά λόγια Αγγελουδάκια Λουλουδάκια, παράδεισους, ποιηματάκια και ωραία κηρύγματα. Η αγάπη είναι χειρουργική επέμβαση, είναι πόνος, είναι έχθρα με τον εαυτό μας, είναι διχασμός, είναι πόλεμος με τον εαυτό μας. Όταν το βλέπεις τον άλλον να αμαρτάνει και σε έχεις τα κενά σου, και δεν ξέρει τι να κάνεις αμέσω έρχεται ο λογισμό να κατακρίνει. την κατάκριση. Όταν βλέπεις τον άλλον να κάνει κάτι που είναι διαφορετικό από εσένα, από την άποψή σου, αρνεί να επιμείνει με ισχυρογνωμοσύνη στην άποψή σου και μπαίνει στη διαδικασία να αποδεχθεί των διαφορετικών. Λένε οι Πατέρες όταν διαφωνεί κάποιο μαζί σου και έχει ισχυρογνωμοσύνη, μην επιμείνει στην κουβέντα. Θα το σκληνήσεις ακόμη περισσότερο. Μη μιλας. Αποχώρησε και αποδέξου τον. Όταν ο άλλος σε αδικεί και γίνεται εχθρός σου πως μπορείς να το υπερβείς αυτό αυτό προποθέτει προϋποθέτει άσκηση. Αυτή η άσκηση όμως θέλει όχι μόνο τη δική μας προσπάθεια αλλά και τη χάρη του Θεού. Και η χάρη του Θεού προϋποθέτει την προσευχή. Η προσευχή λοιπόν, η ταπείνωση και η αγάπη για τον εχθρό μας και η άρνηση τη κατάκρισης δίνει τις προϋποθέσεις για να καρποφορήσει ο πόθος μας για την αλήθεια. Και αυτή η αλήθεια βλέπουμε ότι είναι πρόσωπο και αυτό το πρόσωπο βλέπουμε ότι είναι αγάπη και αυτή η αγάπη είναι τελεία, είναι οικουμενική, είναι αιώνια αγάπη. Δεν έχει κόλαση. Δεν έχει φόβο Γι' αυτό λέμε Για τον άνθρωπο που είναι σεσωσμένος Που δηλαδή ζει την χάρη της αγάπης του Θεού Λέει ότι δεν υπάρχει κόλαση Γιατί δεν υπάρχει πραγματικά κόλαση Γιατί μόνο η αγάπη του Θεού κυριαρχεί. Για τον άνθρωπο όμως Που αρνείται και δεν έχει γευτεί αυτή την αγάπη και είναι εχμαλωτισμένος στη μιζέρια των δικαιωμάτων του και του συμφέροντός του δεν μπορεί να αποδεχθεί και να συμβιβαστεί με το γεγονός της συγχώρεσης της επίκειας όπως ο πρεσβύτερος Υιός στην παραβολή του ασώτου Υιού. έχει άλλα μέτρα η αγάπη του Θεού γι' αυτό είναι κόλαση είναι βάσανο είναι πρόβλημα είναι σκάνδαλο γι' αυτόν ο παράδεισος που μόνο παράδεισος υπάρχει τον εισπράττει σκόλαση. κόλαση. Όπως για τους ζωντανούς οργανισμούς ο ήλιος είναι πηγή ζωής για του νεκρούς είναι τί Άρα μόνο η αγάπη θα υπάρχει. Επειδή είμεθα νεκροί εμεί δεν την εισπράττουμε και μας γίνεται σκάνδαλο και ταλαιπωρούμεθα. Όταν όμως παιδαγωγηθούμε σε αυτήν την τελείαν αγάπη τότε οδηγούμεθα στην αγάπη του Θεού ελευθερώνεται ο άνθρωπο και βλέπουμε αυτό που πραγματικά υπάρχει. Πέρασε η ώρα, Πατεραντώνιο. Εντάξει, αφού είμαστε στα πλαίσια. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι, Φαντάζομαι πω τίποτα δεν θέλετε να ρωτήσετε. Ναι. Ο δεν να Συγγνώμη, ο φόβο. με τα φόβου και αγάπης αυτό που είπατε ο φόβος εδώ που λέει η, η, η τελή αγάπη έξω βάλει τον φόβο εννοεί την φοβία εννοεί την ανασφάλεια εννοεί την έλλειψη εμπιστοσύνης στην αγάπη του Θεού αυτή την υπαρξιακή ανασφάλεια ότι δεν είμαστε σίγουροι η έννοια του φόβου έχει και άλλη μορφή την έννοια του σεβασμού πιο σεβασμού Όποιος κάποιος που έχει ένα πολύτιμο δώρο Και φόβο το χάσει Όποιος Άνθρωπος που έχει έναν άνθρωπο που αγαπάει Πάρα πολύ και φόβο το χάσει Και τον προστατεύει και το σέβεται Αυτό το δώρο Αυτό λοιπόν δεν είναι φόβος με την έννοια Της κολάσεως Και Της μειονεξίας Αλλά έχει την έννοια Του σεβασμού, της εκτίμησης Του δώρου που έχουμε Και του φόβου να μην επι, να λειτουργήσουμε με τέτοιον τρόπο της, ώστε να χάσουμε αυτό που είναι δώρο και ζωή για μας. Δηλαδή ο φόβος που έχουμε να μην προσβάλλουμε και να χάσουμε την αγάπη του Θεού. Εξαιτία μα. Εξαιτία της ε, ραθιμίας μας. Ελαιόντρα, να, να θυμίσουμε ότι υπάρχει ε, ο απάντος ναι για τον ε, στην τέταρτη, ένα, στο, στα ασκητικά mm -hmm. μιλάει για τον φόβο ε, και το διακρίνημα στον φόβο των ε, ανορίμων δηλαδή αυτός ο φόβος που περιγράψει την, ε, mm -hmm. και ο φόβος των ορίμων, ο φόβος μήπως χάσει το Θεό mm -hmm. μήπως ε, δεν τον ζουν ναι αυτό ε, πάρα πολύ πολύ σημαντική αυτή η ναι, λέει ο πατήρα Αντώνιο, είναι πολύ ωραία διευκρινήση. Πολύ ωραία πολύ, στα σκητικά, ο Πολύ ωραία. Διακρίνει το φόβο των ορίμων και των ανορίμων. Τον ανορίμων αυτό που μπαίνει στο φόβο τη αμαρτία, μπαίνει σε μια δικασία στα πρώτα του βήματα και δεν έχει ακόμα εμπειρία του Θεού και φοβάται την αμαρτία. Θα δούμε, ο Άγιο Σουηλάνο το λέει ωραία, ότι η πρώτη χάρη είναι ο φόβο μην αμαρτήσουμε. Στη συνέχεια, ο φόβο μην συνεχώσουμε τον αδελφό μα και στο τέλο έχουμε και στο σώμα και μας, τη χάρη του Θεού. Έχουμε τη χάρη των μαρτύρων. Οπότε, ο πρώτο φόβο είναι να μαρτύσουμε και απολέσουμε τη χάρη του Θεού. Και ο δεύτερο είναι ο σεβασμό για το δώρο που έχουμε, μην το προσβάλλουμε. Είναι η κατάσταση που λέει του δούλου, του μισθωτού και του ιού. Ο φόβο των ανωρήμων είναι ο φόβο του δούλου και του μισθωτού. Του δούλου που δουλικά φέρεται και φοβάται να, για να μην χάσει τον παράδεισο, του μισθωτού για να, να ανταμειφθεί για αυτά που κάνει και των ορίμων είναι αυτών των ιών του Θεού. Λίγη, Ευαγγέλη. Αυτό που θέλω να ρωτήσω έχει περισσότερο ερευνητικό. Νομίζω έχει να κάνει με το αν η συλλογικότητα έχει πρόσωπα. Δηλαδή, αν μου απαντήσετε σε αυτό που δεν είναι στο ερώτημα, ένα κράτο ή ένα έθνο, φοβάται, μπορεί να αγαπήσει αυτό. Καλά τα λέμε και τα πρόσωπα. Εγώ μπορώ να αγαπήσω εσά και μπορώ να κάνω τη δουλειά μου, να σα φέρω κοντά μου παρά το γεγονό ότι είστε ψεργοχάλια. Ευχαριστώ πολύ. Μπορεί το κάνει να κάνει ένα μπορεί να το κάνει. Δηλαδή, μπορούμε να κάνεις του Τούρκου Ο ω Η συλλογικότητα έχει πρόσωπο. Τι είναι το Και επειδή κάνουμε μια αναφορά για τον Μπάπα. Εγώ από προσωπικά συμφωνόμαζεσαι. Και εσύ δηλαδή. Αλλά επί πήγη ιστορία, τη βιβλιογία να Επειδή άλλο, κατά κάποια προσωπικά, στους δεν έχει τη συλλογικότητα. Ωρία, αυτή η συλλογικότητα, δεν ιστορία. Δεν ξέρω. Λέω όμως κάτι απλό. Που λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ. Απόκτησε την ειρήνη σου Και χιλιάδες άνθρωποι θα αναπαυτούν κοντά σου Συνεπώς λοιπόν Η υπόθεση είναι προσωπική Και το συλλογικό επηρεάζεται Από, τα κάθε, από το σύνολο των προσώπων Όσο λοιπόν Προσωπικά αλλιωνόμαστε Και αυτή η ευθύνη μας αναλογεί Μπορεί να επηρεάσουμε και το συλλογικό πρόσωπο Εάν ε, Αρνηθούμε την προσωπική μας ευθύνη και την προσωπική μας αλλίωση και ορθολογικά μόνο προσπαθούμε να βοηθήσουμε το συλλογικό πρόσωπο να διαμορφωθεί είναι μια άκυρη προσπάθεια γιατί η αλλαγή των προσώπων που συναπαρτίζει το συλλογικό πρόσωπο υπόθεση Θεού, όχι δική είναι υπόθεση του θεούμαστε. Είναι υπόθεση τη χάρη όχι δική μα. Η δική μα συμμετοχή να αλλοιωθεί το συλλογικό πρόσωπο είναι η προσευχή και προσωπική μαλλαγή. Αλλά αυτή η προσωπική αλλαγή και η προσευχή μα, όπω και χάρη του Θεού Εμπνέει το συλλογικό πρόσωπο, αλλά δεν το επιβάλλεται. Εάν δεν θέλει δεν αλλάζει. Αν θέλει θα αλλαγή, θα, θα έχει αλλαγή. Αλλά δεν σημαίνει όμως ότι το να διαπραγματεύουμε με τρόπο τέτοιου είδους σχέσεις που μιλεί σε εθνικό επίπεδο όταν διαπραγματεύουμε με τρόπον που λέει ένας κοινός νους, αρνούμε και δεν αγαπώ τον Τούρκο ή οποιονδήποτε αλλά η αγάπη έχει διάθεση αλήθειας Δηλαδή, και η αγάπη χριστιανή, και τι λέει, λέει Δεν αδίκη ο άλλο, και το μου και θα σε αγαπώ, Του λέω να σου πω, Έχω το λογισμικό μου το εξή: Αυτή είναι η προθυμική σχέση. Αυτό που κάνει είναι λάθο, γι' αυτό, γι' αυτό τον λόγο. Για, για να έλθει σε αυτόν. Αν δεν έλθει σε αυτόν, δύο και τρει φορέ επιμένω, Του λέω, Κοιτάξτε, αυτό είναι λάθο, εγώ αυτήν την άποψη, Εντάξει, σε αγαπώ. Αλλά ξεχωρί τα πράγματα, διαπραγματεύομαι. Δεν είναι χωρί λόγο αυτή η αγάπη. Όταν μάλιστα ή μια μεταπτυχτική κοινωνία και όταν τα μέλη αυτού του συλλογικού προσώπου ζούμε στην αμαρτία μας δεν μπορούμε να σχηριζόμαστε πράγματα που δεν ταυτίζονται με το βίωμά μας και την πίστη μας και να λέμε τους αγαπούμε τράλο τραλλά αυτή η αγάπη είναι ύποπτη είναι αφορμή της αρκή είναι ο φόβος του θανάτου και ο φόβος της σύγκρουσης που δεν κρύβει πίστη στον Θεό αλλά ανασφάλεια ψυχολογική γιατί υπάρχει το φιλερινικό κίνημα που μπορεί να είναι καρπός πνευματικής ειρήνης και να υπάρχει και ο αγώνας για την Ή που είναι η προσωπική μου ανασφάλεια και η φοβία μου. Έτσι λοιπόν θα μπορώ να διαπραγματευθώ τις σχέσεις με την καρδιά μου να έχει την Ήνή του Χριστού και με έναν κοινό νου. Αν τώρα διαμορφωθεί ένα συλλογικό πρόσωπο μέσα στην αγάπη για του εχθρού. Μπορεί να μας φωτίσει εδώ σε κάτι άλλο να κάνουμε Αλλά άμα δεν έχουμε τέτοιο βίωμα Πρέπει να λειτουργήσουμε Κατά άνθρωπο Με κοινωνού και με αγάπη στην καρδιά μας Και όπω φωτίσει ο Θεός Αλλά δεν μπορούμε να επιβληθούμε Σε ένα συλλογικό πρόσωπο Να τη διαμορφώσουμε δεν Είναι ευθύνη μα, είναι ευθύνη της ελευθερίας Του κάθε προσώπου και της χάρης του Θεού Εμείς επικουρικά μπορούμε να εμπνεύσουμε Τη ζωή μας και την προσευχή μας Κοιτάξτε, αυτό που είπαμε, όταν δεν έχεις πάρει αγάπη, έχεις ανασφαλίες σου, δεν εκτιμάς τον εαυτό σου και δυσκολεύεσαι. Δεν είναι απόλυτο. Ούτε σημαίνει ότι δεν θεραπεύεται ο άνθρωπος. Μάλιστα, υπάρχουν και περιπτώσεις που άλλο δεν πήρε αγάπη και, και έτσι την, ναι, την εκτίμησε πιο πολύ από την έλλειψη. Μέσω τη ελλείψεως και λόγω του προσωπικού του αγώνα την έχει περί πολλού. Τόσο που άλλο δεν την έχει που την έχει εξασφαλισμένη και σίγουρη. Αλλά συνήθω λέμε ότι ένα άνθρωπο ο οποίος δεν έλαβε την αγάπη είχε αυτή τη δυσκολία. Το αρχέτα τρίτο, που για μένα είναι αρκετά σωστό. Λέει ο δίσκεο αχάριστο από του ευεργετητέ. Κάμουσες. Ναι, υπάρχει αυτό. Ο δίσκεο του ευεργετητέ. Ναι. Ε, αυτό λοιπόν του, του έχει ευεργετήσει, τον έχει βοηθήσει στην κρίσιμη στιγμή. Και μετά εκείνο σου επιφέρει και όχι μόνο σε αλλά κάνει ακριβώ το αντίθετο. Πώ λοιπόν απέναντι σε αυτό το άτομο μπορεί να έχει τέλεια αγάπη και να μην φοβάσει ότι σου τις Να είσαι δηλαδή καχύγονο, Δεν μπορεί να έχει τέτοια αγάπη. <laughs> δεν μπορεί να έχει τέλεια αγάπη. Γιατί για να υπάρξει αυτή η τέλεια αγάπη, είπαμε να είναι η χάρη, Θεού. Α, χάρη του Θεού. Αν δεν έχουμε τη χάρη του Θεού, δεν γίνεται τίποτα. Άρα, χωρί τη χάρη του Θεού. Χωρίς προσωπική βίωση της αγάπης του Δεν υπάρχει δυνατό για κάτι τέτοιο Αν το κάνεις Όχι μόνο θα είσαι πληγωμένος από την εχαριστία αυτού που ευεργέτησες Αλλά θα είσαι σε ψυχολόγους κάνω και ψυχανάτηση Δεν είναι και φάρμακα, είναι οι Επομένως δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα πάνω από την πίστη μας και το βίωμά μας Είναι λάθος Αυτό που μαθαίνουμε στα κατηχητικά να είμαστε καλά παιδιά και να κάνουμε τούτο και το άλλο και το παράλλο, Χωρίς όμως βίωμα. Μόνο λάβε, οι ζημίες γίνονται στην ψυχή μας. Προϋπόθεση είναι το βίωμα για να μπορούμε να κάνουμε και ανάλογα έργα και πράξεις. Ένα είναι αυτό το κρατούμενο. Αλλά τι θα γίνει, θα μείνω έτσι και θα αρχίζω να διαλύω τον άλλο. Το καλύτερο που μπορώ να κάνω είναι να μπω σε μια διαδικασία επικοινής με τον άλλο. Για να ξεδιαλύνω την σχέση μου. Να καταλάβω τον άλλον, να κατανοήσω τον άλλον και κατανοήσω, τον άλλον, κατανοήσω και τον εαυτό μου. Να μην μείνω μόνο σε ένα επίπεδο με αδίκησε αυτός ο Αχάριος και τελείωσε. Να δω. Μήπως έκανε και ο κάτι λάθος. Πώς, μέχρι ποιο σημείο πληγώθηκα. Πόσο καθοριστικό είναι για τη συνέχεια της ζωής μου αυτό το πράγμα. Πόσο μου μετά από αυτό μπορώ να εμπιστευτώ κάποιου ανθρώπου, σε ποια κατάσταση ήταν αυτό, γιατί ενεργεί έτσι, όλη αυτή η διαδικασία δηλαδή, όλο αυτό το γεγονό ευχαριστία σου ή ό,τι συμβαίνει στη ζωή μα, είναι πολύ σημαντικό να μην ψάχνουμε μόνο μια απάντηση πώ μπορώ να κάνω το σημαντικό, πώ μπορώ να κάνω το τέλειο, αλλά να κατανοήσω αυτό το είδο γεγονό. Γιατί συνέβη, πού οφείλεται, πώ αντέδρασα, ποιο είμαι, ποιο είναι. Και να μπω σε μια διαδικασία φιλότιμη να επικοινήσω με τον άλλον άνθρωπο. Στο βαθμό που μπορεί να υπάρξει και αν υπάρξει επικοινωνία εφόσον λοιπόν έχω όλα αυτά τα δεδομένα μέσα μου και έκανα ό,τι μπορούσα φιλότιμα και με θετικό τρόπο ας υπάρχει οργή μέσα μου, δεν είναι κακό φυσιολογικό είναι μετά να μπω σε μια δικασία προσευχή για να μπορώ να, με, να μετουσιώσω αυτή μου την κατάσταση από άρνηση σε θέση την πληγή μου να την κάνω αρχικά ανοχή και στην συνέχεια ανάπαυση αυτό λοιπόν είναι μια πρόκληση που μια ενταφορμή να δουλέψω μετά με τον εαυτό μου και σχέση με τον Θεό και ο Θεό, στο βαθμό που βλέπει αυτό το φιλοτιμό μα, σιγά σιγά δίνει τη χάρη του. Και κάποια στιγμή ελευθερώνουμε όλο ένα και πιο πολύ. Αλλά δεν μπορώ αυτομάτω να πω, εντάξει, πώ μπορεί να γίνει αυτό η τελή αγάπη, πού τη βρήκαμε, ποιο έχει τελή αγάπη. Παλεύουμε προ αυτήν την κατεύθυνση. Παιδευόμαστε, πέφτουμε και σηκωνόμαστε. Οργιζόμαστε και ειρηνεύουμε. Βρίζουμε και αγκαλιάζουμε. Αυτή είναι η ζωή μα, αυτή τη τραγικότητά μα είναι. Και εδώ, όχι μόνο αυτό που μας αδίκησε Αυτό που υποπητευόμαστε μπορεί να μας αδίκησε Οργιζόμαστε Και φτιάχνουμε και σενάρια μέσα μας Και στέλνουμε και μηνύματα Και παίρνουμε και κινητά Και φτιάχνουμε διάφορα συστήματα Και κάνουμε δύο τρεις που τα ξέρουν τα μυστικά του άλλου Που μπορούν και ψέματα Και διαστρέφουν την πράγματα Και συκοφαντούμε Σε αυτό το επίπεδο είμαστε Λοιπόν, πιο έντιμο είναι Να προσπαθούμε να κατανοούμε Όσο είναι δυνατόν την πραγματικότητα των γεγονότων Και να καταλάβουμε τον άλλο Αυτή και μόνη διαδικασία Να βγω από τον εαυτό μου Και να προσπαθήσω να κατανοήσω Τις συμπεριφορές του άλλου Αυτό είναι ευλογία Αυτό είναι του Θεού Αυτό ας κάνουμε μόνο Και μετά να δούμε πως πρέπει να δουλέψουμε μέσα μας Για να που η οργή μας Όχι να την αποθήσουμε, Να την μεταμορφώσουμε Γιατί αποθημένη η οργή είναι αρρώστια Να βρούμε τρόπο να τρό η οργή μας και να τη διαχειριστούμε με έναν λόγο που μπορεί να μας αναπαύσει γιατί στην Εκκλησία δεν αποθούμε τα πάθη μας βρίσκουμε το λόγο αυτόν που τα μεταμορφώνει δεν αποθώ την οργή μου την κατανόω και βρίσκω το λόγο αυτόν του Θεού μέσα από τον οποίο υπερβαίνω την οργή, μετουσιώνω την οργή την κάνω δυνατότητα αγάπης έτσι με τον Με προδοθεί και φτάσει καλύπτε και μισθούση που έπαιζε έχει... Με σαφέστατα, Ξέρετε, βεβαίω η κάθε περίοδο τελείω διαφορετική. Έχει να κάνει με την ψυχοσύθεση του ανθρώπου, έχει να κάνει με τα συγκεκριμένα γεγονότα. Όμω, σαφέστατα, <coughs> η έννοια προδρόθηκε από τον άλλον έχει λιγνά γνωση. Μπορεί αληθυνά αναπώθηκε ή να φαντάζουμε ότι προδικα, γιατί είναι διαρκώ καχύπολο. Ή γιατί θέλω ένα συγκεκριμένο τρόπο να μου φερθεί ο άλλο. Για παράδειγμα, έχουμε περιπτώσει που κάποιος τσακώνεται με κάποιον και μας λέει αν είσαι φίλος μην θα το μιλήσεις και αν το μιλήσω πρόδωσα Αυτέ είναι εξαρτηματικέ καταστάσεις άρρωστες αυτό δεν είναι προδοσία επομένως είναι πολύ σημαντικό και σε αυτήν την περίπτωση να καταλάβουμε τα γεγονότα και να έχουμε απόψη μα κάτι ότι στην πραγματικότητα όλοι προδώνουμε όλους κάποια στιγμή και μετά από μια μέρα μπορεί να συγχωρούμε και να αποδεχόμαστε και να ζούμε συγγνώμη από όλου. Δεν έχουμε καταλάβει ότι είμαστε ευμετάβολοι Πέφτουμε και συγχωνόμαστε Μπορεί να ισχυρίζομαι ότι με πρόδωσε κάποιο Και με στιγμή εγώ να προδώνω κάποιον άλλον Να κατηγορώ ότι με κουτσοπολέβη κάποιος Να κατηγορώ ότι με σωκοφαντού και με στιγμή Να μεταδίδω πράγματα που δεν είμαι σίγουρος για κάποιον άλλον άνθρωπο αυτοί είμαστε. Έτσι θα γνωριστούμε, έτσι θα αγαπηθούμε, έτσι θα παλέψουμε. Μην ψάχνουμε μια τέλεια αγγελική πολιτεία. Δεν υπάρχει. Θα υπάρξει αν εντάξουμε, βάλουμε το πρόβλημά μας στην αγάπη και στη χάρη του Θεού. Συνεπώς λοιπόν, πρώτο που έχουμε, ένα πράγμα το οποίο οφείλουμε να έχουμε υπόψη είναι ότι είμαι θα όλοι. Είμαι θα όπως είμαστε προδομένοι, είμαστε και προδότες. Όπως είμαστε εχάριστοι όπως, όπως α, κάποιοι να χάρη στην αντι ημών και εμείς εναντι αυτών και κάνουμε τον αγώνα μας και είναι σημαντικό όσον μπορούμε να βγαίνουμε από τον εαυτό μας πέρα από το να κατανοούμε τον εαυτό μας να κατανοούμε τον άλλον και να βρούμε τον πνευματικό λόγο εκείνο που θα μπορέσει να μεταμορφωθεί το πάθος μα και η εσωτερική ένταση που είναι μίσος και άρνηση ζωής σε θέση και αποδοχή και αγάπη και αυτό είναι μια υπερειπέτεια της ζωής μας. Δεν υποθέσει μια στιγμής. Λέει κάποιος έκανε τόσα πράγματα βρεπεδούμε και ακόμα δεν σε τίποτα. Και θέλουμε γρήγορα να αλλάξουμε. Τα ωραία πράγματα αλλάζουν πολύ αργά. Ε, ένα, λεπτά, να είναι από τώρα για να λες η συγχαρείτε, θα με βρει συνεχεία. Για πες παρακάτω. Είναι <Σν> το κόλπο. Για πες. Και για το θέμα του Πάπα, φυσικά είναι αυτονόητα όλα Αλλά από την άλλη πλευρά, και και στην Αθήνα, υπάρχει ένα αναβρασμό και τα Σε αυτήν την Ελλάδα έχουμε εξετάσει, ενώ οι έχουν η Παραδείγματο χάρη γύρισε μια δεξιά με για το θέμα τη οικογένεια. Μιλήσατε και αναφερθήκατε στον Πατέρα Παίίσο. Ο Πατέρα Παίσο αναφέρομαι σε δύο καταστάσει που τη θεωρώ ιδιαίτερα Και με συγχωρείτε για την αστασία μου, και είναι το θέμα, το, το θέμα του φεμινισμού και το θέμα τη ε, βλασφαιρωματική επίθεση. Τώρα, ο Πατίπα ίσω είπε ότι πριν 15 χρόνια όλε οι γυναίκε να επιστρέφουν στα σπίτια. Γιατί δεν μπορεί να τώρα... γίνει <γίλω> αυτό, δεν να γίνει <γίλω> αυτό, δεν μπορεί Τι σημαίνει τώρα. Γίνεται έτσι ένα διά... δια... δια... δια... διαφορετικό λόγο έχει επέλθει τα τελευταία 25 χρόνια έναντι τη σχέση των δύο φίλων και μετά είναι πολύ δύσκολο να επιδοθεί το σωστό κλίμα που γέννης. Αν λοιπόν μέσα στο χριστερισμό υφέρνει τώρα αυτό το κλίμα το πληγνιστικό, επίση υφέρνει, όχι υφέρνει, αυτό είναι ανοιχτό, η επίθεση έναν της Εκκλησίας, παραδείγματος Άλλη Μιριανά που απαγόρεψε τους χειρίς να εξογολογούν τα παιδιά στο σχολείο, και κανένας δεν αντέρασε. Δηλαδή κανονικά αυτό μέσα στα πλαίσια της λογικής, που θα είχε και πνευματικό αντίληψημα, θα έρχεται να επιφέρει σποδρή αντίδραση. Διότι υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε, δεν έχουν την ευκαιρία το να πάνε για εκκλησία. Αυτό του το στερούν. Εμεί <κυρίζει> δεν αντιδρούμε. Ο κλήρο, ο οποίο βάλεται πανταχώ, δεν τολμάει να επιβάλλει όσο επιλογέ να αντιδράσει. Οπότε έχουμε τώρα αυτέ τι καταστάσει που έχουν και φεύγουν μέσα στην εκκλησία και νομίζω αυτά δυσχεραίνουν. Την πνευματική καλλιέργεια δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε. Δηλαδή Δεν μπορούμε χωρί τον ξενοδόχο ή μάλλον χωρί την ξενοδόχο που είναι πρώτα απ' όλα η Συρία. Υπάρχουν και ξενώνε. Και άρα δηλαδή πώ θα υπέρθει πιο, πιο άνετα όλη αυτή η διαδικασία πνευματική όταν είπε αυτό το θέμα, το υπόβαθρο που είναι η χριστιανική κοινωνία, η οποία βάλεται μέσα από τι απατηλέ θέσει τη καριέρα τη γυναίκα. Του χαμηλώματο του μισθού, ε, τη ευμάσικη διάθεση των ανθρώπων τη να με επιτρέψει και γιατί, το ολοκληρώνω, πάντα σε αυτό το εμεί τώρα λέμε: Υπάρχει αυτό το σκεπτικό και άμα ξέρεις, είσαι στην Εκκλησία, δεν θα σώσει το χώρο, πρώτα απ' όλα ξέρει, α πούμε, τι νοσπότητε. Ναι, αλλά όλοι η νεολαία, οι άγνοι, όλα τα μικρά τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν σε ένα κλίμα ε, σφόδρα επιθετικό και βλάσιμο, καταλήγουν μετά να ότι ίσω και όλα αυτά είναι μια απάτη. Και αυτό το ξέρουν οι Μουσουλμάνοι, γιατί του ζουν εκεί στην Αγγλία και που δεν είναι λόγο, δεν επιτρέπουν την παραμικρή ε, βλασφημία ή την παραμικρή επίθεση. Και χαίρον εκτιμήσω και από του αδέρφου και από του αριστερού. Προ το παρόν και εμεί, βέβαια, εκτιμήσω η Ορθόδοξου και από του αριστερού και από του μοναδού. Αλλά βλέπω εδώ, ειδικά στην Ελλάδα, υπάρχει μια πτώση. Ενώ στα ανατολικά κράτη, ειδικά στη Ρουμανία και τα λοιπά και στη Ρωσία. Εκεί δεν σηκώνω μοίρα στο σπαθί τους προς τα γιατί ήδη έχουν υποστεί όλες αυτές τις επιθέσεις. Εδώ όμως βλέπω ότι υπάρχει μια αδράνεια, δηλαδή και ένα ευχολογικό υπόβαθρο, το οποίο βέβαια οπωσδήποτε όλα προσφέρουν σε τότε, αλλά όμως ω προ την πρακτική της αντιμετώπισης αυτών των επιθέσεων, δεν κάνουν τίποτα. Γι' αυτό έχει αδίκτυπος στα παιδιά, έχει αδίκτυπος στην νεολαία. Μάλιστα, Άντε, Αυτά είναι πράγματα που είναι πολύ δυσάρες. αυτό Δεν μπορεί να πω τίποτα. Ψυχοπλακώθηκα. Δεν είναι. Να δροσίσουμε λίγο πατέρα αντώνια από τον Άγιο Σιλανό. Δύο-τρία κομματάκια έχουμε χρόνο. Ναι, δύο-τρία κομματάκια. Θέλετε να τρέψετε κάτι, κάτι να ρωτήσετε κάτι άλλο. Ναι, σωστή παρατήρηση σας με την έννοια ότι ίσως παρεξηγήθηκε η έννοια ανάλυσης δεν σημαίνει μια αναλυτικότητα και ένας σχολαστικισμός αλλά πιο απλά να παίρνω στα σοβαρά τα γεγονότα της ζωής μου να μην τα παίρνω σε μια, ε, να έχω μια χοντροειδή προσέγγιση αφασίας αλλά να τα παίρνω στα σοβαρά και να έχω μια καλή διάθεση μόνο ότι Μπορεί ο άλλο να μην είναι μόνο τόσο κακό, υπάρχει κάποια καλά πράγματα. Και αυτό μπορεί να μην το κάνω πάντα. Κάποιε ημίρε μπορεί να γίνει στη ζωή μου και να γίνει αφορμή κάτι να ξυπνήσει. Γι' αυτό σα είπα και πριν. Φάνηκε πια είναι η Αλλά είπαμε ταυτόχρονα ότι πέφτουμε και σηκωνόμαστε. Και όλοι προδώνουμε και είμαστε και προδομένοι. Και από αυτά μαθαίνουμε. Και δεν σίγουρα θα κάνουμε πάντα, να, να, να διαρκώ είμαστε στην πρίζα, αλλά κάποιε στιγμέ. Να μην έχουμε τις βεβαιότητες να τα κάνουμε εντάξει και να έχουμε με, να προσεγγίζουμε τα γεγονότα με περισσότερο σεβασμό και εκτίμηση. Και όχι σχολαστικισμό. Άλλο σχολαστικισμός και άλλο να παίρνω στα σοβαρά την ζωή μου και τις σχέσεις μου. Γιατί μου Πιο απ' όλα. Συγνώμη πιο απλά είναι εφαρμόσιμο. Ε, ποιο, πώς, <συμπτώ> συμπτώ, να σχυμπτώ, να Κρατήστε ένα, ό,τι μπορείτε. <συμπτώ> και εγώ τι μπορώ. Μην αγώνεστε, είπαμε. Εσείς κοιτάξτε, κρατήστε αυτό που είπαμε. Μην απογοητεύεστε. Που? Ποιου Ολυμπιακού? να χαλαρώσει την ατμόσφαιρα είναι σωστό βεβαίω. λέει ο, πα ο πατήρ Αντώνιος ο Λευτέρη μπορεί να υπόθηκε να χαλαρώσει την ατμόσφαιρα και είσαι πολύ marketing και μάρκα αλλά εδώ ο πατήρ Αντώνιος λέει σοβαρά το θέμα Συνέχιζα να κάνουμε αυτό το λάθο. Και όταν είμαστε, μάλλον κονεμένοι, έχουμε μια τάση να κοιτάνε προ τα πίσω. Και να λέμε ότι κάποτε γινόταν όλα πολύ ωραία. Σήμερα δεν μπορεί να γίνουν. Αλλά το, αυτή η διαπίστωση φανερώνει κυρίω άγνοια τη ιστορία. Ε, Εμεί οι χριστιανοί νομίζω ότι έχουμε δείξει τρανά παραδείγματα άγνοια τη ιστορία. Και, και πάει μια δυναμία το ότι δεν μπορούμε να βάλουμε. Ε, τα πράγματα σε συγκεκριμένο χρόνο, ο συγκεκριμένος χρόνος σημαίνει αυτός που είναι τελικά και πρέπει κανείς να διαλευθεί με αυτόν τον χρόνο και συγκεκριμένο τόπο και κάπου. Δηλαδή αν ζει ανάμεσα σε Ολυμπιακούς πρέπει κάτι να κάνει και δεν το αρέσει. Αν δεν είναι, πρέπει να κάνει κάτι άλλο. Το οποίο βεβαίως σημαίνει μια διαρκής, θα έλεγα την του Ευαγγελίου στα, του... Στα, Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Αυτό, είναι η προσαρμογή τη αλήθεια σε συγκεκριμένο κοινωνικό γεγονό. Δηλαδή δεν είναι μόνο το αν είναι ψηλά ο πίχτη ή όχι, γιατί δεν το ξέραμε την κοινωνική κατάσταση. Από κάτι που θέλω στο κάτω, ο πίχτη μπορεί να είναι εκεί που είναι, αλλά ο φορά που είναι ψηλά. Αλλά το ζήτημα είναι η ερμηνεία. Ξέρετε, και κάτι άλλο είναι και χάρη του Θεού. Για παράδειγμα, μόλι συνάντησα τον πατέρα Αντώνιο, λέει πώ θα τον ασπάσω, τον ανέβηκα στην καρέκλα. Τι μα α σχεδόν σα η καρήκληνη χάρη του Θεού <συμίλια> <συμίλια> Να δούμε λοιπόν από τον Άγιο Συλλόν έτσι που μου πάρα πολύ Έτσι προσευχόταν ο Όσιος Παΐσιος Ωμέγας για να συγχωρήσει ο Κύριος τον μαθητή του που αρνήθηκε τον Χριστό και επαντρεύτηκε μια Εβραία Αυτή του η προσευχή ευχαρίστησε τόσο πολύ τον Κύριο ώστε του φανερώθηκε και είπε Παΐσιε γιατί προσεύχεσαι γι' αυτό που με απαρνήθηκε Μα ο Παΐσιος απάντησε Εσύ Κύριε ως ελεήμον συγχώρεσέ τον Τότε λέει ο Κύριος Παΐσιε έγινες όμοιος με μένα στην αγάπη τόσο ευπρόσδεκτη είναι στον Κύριο η προσευχή για τους εχθρούς ο Κύριος μας έδωσε την εντολή αγαπάτε τους εχθρούς ημών πως να τους αγαπούμε όμως όταν μας κάνουν κακό ή πως να αγαπούμε όσους καταδιώκουν την Αγία Εκκλησία όταν ο Κύριος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 Γιατί πλανήθηκαν μακριά από την αλήθεια και πορεύονται στην κόλαση. Αυτό είναι αγάπη για του εχθρού. Η χάρη έρχεται με την αγάπη για τον αδελφό και με αυτό διατηρείται. Αν όμω δεν αγαπούμε τον αδελφό, τότε δεν έρχεται και η αγάπη του Θεού στην ψυχή. Ο αδελφός μου οδηγήθηκε πως κάποτε, όταν ήταν σοβαρά αρρωστος, η μητέρα του είπε στον πατέρα του, πόσο υποφέρει ο μικρός μας, ευχαρίστως θα δεχόμουν να γίνω κομμάτια, αν έτσι μπορούσα να το βοηθήσω και να ελαφρώσω τον πόνο του. Τέτοια είναι αγάπη του Κυρίου για τον άνθρωπον. Ο ίδιος είπε «Μίζω να ταύτης αγάπη ουδής έχει ή να της την ψυχήν αυτού θή υπέρ των φίλων αυτού». Ο Κύριος συμπόνησε τόσο τους ανθρώπους που θέλησε να πάθει για χάρη του, όπως η μητέρα και ακόμη περισσότερο. Κανένας όμως δεν μπορεί να εννοήσει αυτήν τη μεγάλη αγάπη χωρίς την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η Γραφή μιλά για αυτήν μα η Γραφή δεν κατανοείται διανοητικά γιατί και στην Γραφή μιλά το ίδιο Άγιο Πνεύμα ο Κύριος αγαπά όλους, περισσότερο όμως όσους τον αναζητούν ο Κύριος δίνει στους εκλεκτούς του τόση μεγάλη χάρη ώστε αυτοί να περικλεί με την αγάπη του όλη τη γη όλο τον κόσμο και η ψυχή τους φλέγεται από τον πόθο να σωθούν όλοι και να δουν την δόξαν του Θεού <Ρι> νομίζω αυτά είναι αρκετά να κρατήσουμε να κρατήσουμε την βεβαιότητα της αγάπης του Θεού για μας η αμαρτωλή ψυχή που δεν γνωρίζει τον Κύριο φοβάται τον θάνατο και νομίζει πως ο Κύριος δεν θα τη συγχωρήσει τις αμαρτίες της αυτό γίνεται επειδή η ψυχή δεν γνωρίζει τον Κύριο και πόσο πολύ μας αγαπά αν το ήξερε αυτό ο κόσμος κανένας δεν θα απελπιζόταν γιατί ο Κύριος όχι μόνο συγχωρεί αλλά και χαίρεται πολύ για την επιστροφή του Αμαρτολού. ακόμη και να, να πλησίασε ο θάνατος πίστευε ακράδαντα πως μόλις παρακαλήσεις αμέσως θα λάβεις την άφεση. ο Κύριος δεν είναι σαν εμάς είναι απείρος πράος και σπλαχνικός και αγαθός και σαν τον γνωρίσει η ψυχή καταλαμβάνεται από έκπληξη και λέγει αχ ποιον Κύριον έχουμε νομίζω οποιαδήποτε αδιέξοδά μας ή δυσκολίε οι μπερδέματά μας μπορούμε να τα αποδεχθούμε και να τα αντιμετωπίσουμε γιατί έχουμε τέτοια αγάπη έχουμε τέτοιον θεών που μας αγαπά κατά τέτοιον τρόπον, άρα έχουμε τις προϋποθέσεις να κάνουμε μια αρχή να πούμε σε αυτήν την πορεία να εμπνευστούμε από την αγάπη του Θεού για να ελευθερωθούμε από τον φόβο και την κόλαση που έχει ο φόβος όπως λένε και όλοι οι ψυχολόγοι ο φόβος είναι ασθένεια. Και ο υγιής άνθρωπος είναι αυτός που ξεπέρασε τις φοβίες και τις ανασφάλειες του. Πνευματικά το ίδιο Η Υγιής, ισορροπημένος, άνθρωπος που ζει τη χάρη, είναι αυτός που ξεπέρασε τις φοβίες και τις ανασφάλειες του γιατί εμπιστεύεται την αγάπη του Θεού. Και μέσα σε αυτή την εμπιστοσύνη μπορεί να λειτουργήσει και με διακριτική εμπιστοσύνη και στη σχέση του με του ανθρώπου. Καλωσορίστε ρε Πάτρε Αντώνη, να μας πείτε κάτι Επίσης. Θέλω να σας ευχαριστήσω μόνο που Για μα Εμείς να ευχαριστήσουμε να μας αυτή τη χαρά Και όποτε θέλουν τα παιδιά Όταν έρθει η Θεσσαλονίκη Να μας το πούνε Για να τους περιποιηθούμε και να μας περιποιηθούν <ΣΣΣ> Να είστε καλά